We'll Τέτοια αριστερά έχει να δει ο κόσμο από τη δεξιά. Τόσο παλιά και τέτοια βαρύτητα αριστερά. Θα έχετε μάθει ότι χτε η Εύα Ξιόγλου έφερε στη Βουλή βράδυ. Γιατί πάντα βράδυ γίνονται αυτέ οι βρωμοδουλειέ. Έφερε στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί ή περιορίζει, περιορίζει, όχι καταργεί. Γιατί την κατάργηση την πραγματική θα την επιβάλλουν ή θα την θελήσουν, αν τη θελήσουν ποτέ οι εργαζόμενοι. Καμία κυβέρνηση, εδώ πέρασαν άλλοι κι Τέλο πάντων επιβάλλει. Τον περιορισμό τη απεργία τη διαδικασία ψήφισης ε, θέλει το 50 συν 1 τον ταμιακό μελών. Αυτό που ήθελε να το κάνει η Τρόικα από την αρχή του μνημονίου, δεν το δέχτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν το δέχτηκε ο Σαμαρά, δεν το δέχτηκαν οι ενδιάμεσοι πρωθυπουργοί δωτοί. Το δέχτηκε όμω ο Αλέξης Τσίπρας το δέχτηκε η κυβέρνηση τη Αριστερά. Και αυτό να δώσουμε συγχαρητήρια, όχι στην κυβέρνηση, στου ψηφοφόρου κάτω, στο λαό, στον κόσμο, στου αγωνιστέ αριστερού συντρόφου που. Και η Χούντα ήθελε να την καταργήσει και οι προηγούμενε κυβερνήσει. Και κάθε επιχειρηματία δεν θέλει οι εργαζόμενοι του να περγούν και θέλει να βάλει εμπόδια ή ένα πλαίσιο να εξορθολογήσει, όπω λένε όλοι αυτοί, το δικαίωμα και να το βάλει σε ένα κανάλι. Δεν τα είχαν καταφέρει όλοι αυτοί. Τα καταφέρνει όμω η αριστερή κυβέρνηση, πρώτη φορά αριστερά. Φαντάζομαι μετά από αυτό θα ακολουθήσει και κατάθεση λουλουδιών για άλλη μια φορά στην Κεσαριανή, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί. Η βρωμοδουλειά. Έτσι λοιπόν το τραγούδι του Βασίλη παπα του Μπακαλάκου δηλαδή, που το τραγουδάει ο Παπα-Κωνσταντίνου, αλλάζει. Όπου η λέξη απεργία θα μπαίνει ένα μπίπ, γιατί η πρώτη φορά αριστερά η κυβέρνηση έτσι το έχει θέσει. Όμω, όμω, μπροστά στα σχέδια τη κυβέρνηση θα προτάξει στεναρά τα στήθη του ο εξή. Από εδώ και στο εξή, να το γνωρίζουν. Δεν θα έχουν να κάνουν με συνδικαλιστικέ ηγεσίε. Θα έχουν να κάνουν μαζί μα τη φάμπρικα των επιστρατεύσεων και τη συνταγματικής εκτροπής θα αντιτζακίσουμε εμείς στην πρώτη γραμμή μαζί με τους εργαζόμενους στην επόμενη επίθεση που θα δεχθούν από τις αυταρχικές μεθοδεύσεις της μνημονιακής κυβέρνησης. Επόμενη φορά που θα το επιχειρήσουν η απεργία θα είναι πολιτική και θα είναι διαρκής. Αυτιά, μάτια. Οι φωνές, τα Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας για όλους τους εργαζόμενους. Μπράβο. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το σύνταγμα και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και αυτό θα το πράξουμε δίχως ενδιασμού, αψηφώντα το όποιο πολιτικό κόστο. Μπράβο! Δεν έχει καθρέφτη το Μαξίμου. Αυτή την απορία την έχουμε χρόνια. Δεν έχει περάσει ποτέ από μπροστά από τον καθρέφτη να κοιταχτεί λίγο όταν λέει όλα αυτά και όταν φέρνει όλα αυτά. Βεβαίω <στε halfway> η τροπολογία απεσήρθη. ύστερα από την κατακραυγή βρήκαν εκεί κάτι αφορμέ. Για να έρθει όμω κανονικά με νόμο. Κανονικά με νόμο ε, για να ψηφιστεί όπω πρέπει με και τιμή, φαντάζομαι, το σύνολο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα την ψηφίσει, δεν υπάρχει κάποιος αριστερός που να διαφωνεί με όλους αυτούς τους σχεδιασμούς σίγουρα η ανέλληνες και η Νέα Δημοκρατία όμως που έχουν πει ότι θα ψηφίσουν όλοι οι νεοδημοκράτες στην συγκεκριμένη τροπολογία γιατί ήθελαν και αυτοί να το κάνουν εδώ και δύο-τρία χρόνια αλλά δεν είχαν τολμήσει Σαμαράς, φοβόταν την αριστερή αντίδραση τότε και όλα αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν τον ακούσαμε εδώ να μιλάει κατά του περιορισμού του δικαιώματος τη απεργίες, ενώ το εφαρμόζει τον το περιορισμό του δικαιώματος ως Πρωθυπουργό, Να ακούσουμε και μια δεύτερη εκδοχή. Η απόφαση για την ε, κατάργηση στην ουσία του δικαιώματος στην απεργία είναι μια ε, απόφαση που μας βρίσκει καθολικά αντίθετος. Μπράβο. Το δικαίωμα Στην απεργία, το ιερό δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Καμία εκτελεστική ή δικαστική εξουσία δεν δικαιούται να καταστρατηγήσει το ίδιο το σύνταγμα της χώρας. Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες και θυσίες και ας το γνωρίζουν καλά δεν πρόκειται να το αφαιρέσουν με μια πολιτική επιλογή. <Τι <Τι υποχρέωση να στηρίξουμε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας για όλους τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αλλά κατά βάθο είμαι σοσιαλιστής. Ενώ ακούμε ένα Τάσσα Μποφίλιου, ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, θα ακούσουμε και άλλο στην πορεία και θα πούμε και μερικά για αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Παράλληλα με τον περιορισμό δικαιωμάτων που τα θεωρούσαμε δεδομένα, στέλνει εδώ μήνυμα η Νίκη από τα Χανιά και λέει σε παρακαλώ μη να χωρίς περισσότερο, φτάνουν οι τύψεις που έχουμε από μόνοι μας για την μα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μία, όχι δύο. Αλλά τρει φορέ προφανώ βάζει και το δημοψήφισμα μέσα, ή δεν ξέρω, μπορεί να βάζει μια προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό είναι ο στόχο και η πρόθεσή μου, Νίκη, από τα Χανιά, να σα στεναχωρήσουμε. Γιατί στεναχωριόμαστε κι εμεί για εσά. Χωρί να έχουμε κάνει κάτι εμεί, στεναχωριόμαστε και να σα το πω, ντρεπόμαστε κιόλα για πολλά από αυτά που έχουν γίνει στον τόπο. Γιατί είναι λίγο συνολικό το θέμα. Πάνω σε αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, πατάνε πάρα πολύ, με αφορμή και το θέμα τη Μποφίλλου και φτιάχνουν σενάρια και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν μια και καλή με πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες. Αλλά για να χαρίσει και εσύ, για να χαρούμε όλοι, θα ακούσουμε τα καλά λόγια που λέει ο Νίκος Φίλης, σύντροφος, αν τον έχεις ψηφίσει αν είσαι στο κόμμα δεν ξέρω, ε, ο σύντροφος Νίκος Φίλης, για το σύντροφο και ηγέτη των 53, ε, κύριο Τσακαλώτο. Πιστεύετε ότι ο κ. Τσακαλώτο θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών ο κύκλο του κλίματο. Είμαι αναρμόδιο να... να απαντήσω. Όχι, γιατί σα το Πάτωση λέω. Όπω ένα πετυχημένο υπουργό, με, με, με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλε τι μνημονιακέ υποχρεώσει ο άνθρωπο στην ώρα του. Δεν έπαιζε πολυσυεργία γιατί... όπω κανέναν άλλον. Με, με, με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλε τι μνημονιακέ υποχρεώσει ο άνθρωπο στην ώρα του. με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις δημιουργιακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος στην ώρα του, δεν έπαιξε Το κολυσιαρχία όπως κάνανε άλλοι <Τι aids> Τρολάρονται μεταξύ τους Τι άλλο να κάνουν, Εν δεν υπάρχει άλλο διαφορετικό κάτι για να κάνουν οπότε ο ένας τρολάρει τον άλλον και όλοι μαζί τους ψηφοφόρους τους και όλοι εμείς τους ψηφοφόρους τους. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, πρέπει να το παραδεχθούμε. Ήταν ο Νίκο Φίλης να ακούσουμε και τον κύριο Δρίτσα, αυτός ο σύντροφος Δρίτσας, το τι έχει καταπιεί, το τι μετάλλαξη έχει υποστεί, μόνος του βέβαια δεν τον πίεσε κανείς. Η ερώτηση είναι τι γίνεται τώρα για τους πληστηριασμούς. Και ο Δρίτσας απαντάει τι έκανε τότε για τους πληστηριασμούς. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Ναι. Ισχύει ακόμα αυτό. Το 2014 συμμετείχα σε κινητοποιήσεις κάθε Τετάρτη στην οδό Νικήτα στον Πειραιά Μάλιστα. για του πληστηριασμού. Το 2014 γίνονταν πληστηριασμοί. Ναι, και τώρα γίνονται. Δεν υποτιμώ το πρόβλημα, κυρία Αναστασόπουλη, αλλά για να ξέρουμε το μέτρο. Υσχύει ακόμα. Δεν κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Κεραμίδι, λαϊκή κατοικία ανθρώπου, Έλληνα πολίτη σε χέρια τραπεζίτη δεν πήγε. Το 14 δεν πήγε σε χέρια τραπεζίτη. Τώρα πηγαίνουν στα χέρια τραπεζίτη και τα κάνει η μια κυβέρνηση την οποία στηρίζει ο Δρίτσα. Αλλά όταν το ρωτήσαν για το τώρα, αυτό προτιμήσε να απαντήσει για το τι έκανε τότε. Καταλαβαίνουμε την ενοχή, τα έχει εξηγήσει και ο Φρόιντ και όλοι οι υπόλοιποι. Πώ προσπαθεί να κρατηθεί από τι αγωνιστικές, αν υπήρχαν τέτοιε, σε εισαγωγικά ή χωρί, περγαμηνέ που είχε κάποτε, για να δείξει ότι και τώρα παραμένει αθώο, τώρα εγκληματίζει. Για το συγκεκριμένο θέμα. Σιριζέικε λογικέ υπάρχουν και τι έχουμε χορτάσει τον τελευταίο καιρό, αλλά επειδή στενεύουν τα πράγματα και χοντρένουν οι καταστάσει, γίνονται ακόμη πιο έντονε και ίσω και λίγο πιο διασκεδαστικέ, αν μπορεί κανεί να τα δει κάπω έτσι. Στον Νίκο Φίλη, στον Δρίτσα, απαντάει ο Νίκο Φίλης. Έχει δεσμευτεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση απέναντι στου πιστωτέ να κάνουμε 20.000 πιστωτιακού ανάγκε το 18. Κι άλλες 20 μέσα στο 19. 40 και 50 σπίτια δεν είναι σπίτια πλουσίων παταξίδων. Είναι μικρή και μεσαία, λαϊκή θα έλεγα, ναι. κατοικία. Άχε, ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Πολύ ωραία όλα αυτά αν είναι. Αν ήταν ένα παζλ και βάζετε τα κομμάτια θα είχατε τρελαθεί Ται, Ταιριάζουν απόλυτα και θα δημιουργείται μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Χθε έγινε ένα στην ελληνική τηλεόραση. Προτιμήσαμε να μην παίξουμε απόσπασμα, γιατί είναι λίγο ενοχλητικό. Μιλάνε, είναι αλλιώ θα του βλέπει, είναι πολύ αντωνικό. Αλλά στο ραδιόφωνο βγαίνει μια τσοχλοβοή, μια βαβούρα. Ήταν ο Άδωνη από τη μία, στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ο Άδωνη από τη μία και ο βουλευτή Μεσσινία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κωνσταντινέα, που είχε πάει και στα Μπουζούκια όταν είχαμε τι πλημμμύρε στη Μάνδρα, ο πρώην Σιριζέο, αριστερό ο άνθρωπο ο ένα, ο άνθρωπος. να Ακούσουμε ένα απόσπασμα, μικρό. Ζητάμε συγγνώμη για την βαβούρα. Είναι μικρό, αλλά αισθανθήκαμε την ανάγκη ακούγοντα χτες για την τροπολογία που θα έρθει, που ερχόταν χτε το βράδυ. Και μέχρι πριν λίγο υπήρχε ε, πιθανότητα να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Την τροπολογία για την περικοπή του δικαιώματο τη απεργία. Σκεφτήκαμε αυτόν τον έντονο διάλογο που είχαν χτε αυτοί οι δύο. Δεν έχω αποκαλύψει. Όσον αφορά τα περικέρδη και τα περίκυρδη, στην έκσταση αλλιάρδα με την σου! σου. Πάρε εδώ πώ ήσουν αλλιάρδα! Όταν είχε νεκρού! Όταν είχε νεκρού! Όταν είχε Όταν Όταν μου Τη να μου βγάλει ο Λοιπόν, σκεφτόμαστε το εξή, γιατί η τροπολογία θα ξανάρθει και ω νόμο. Αυτοί οι δύο που έριξαν αυτό τον καβγά χτε θα ψηφίσουνε. Στην ίδια τροπολογία που αφορά περικοπή δικαιώματο δικού μου, δικού σα, που είναι το τελευταίο δικαίωμα που έχει μείνει στου εργάτε, εργαζόμενου από αυτά που άρχισαν να ξυλώνονται συστηματικά μετά την πτώση του τείχου στο 89, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το δυτικό και καλά πολιτισμένο κόσμο, αυτοί οι δύο λοιπόν που ρίχνουν τέτοιου καυγάδε στα πάνελ και όλοι οι άλλοι που ρίχνουν καυγάδε στα πάνελ, υποτίθεται για το καλό όλων μα, θα ψηφίσουν κάτι για το κακό όλων μα και θα το κάνουν με τι γνωστέ διαδικασίε. Κυριλαί με τη γραβάτα στο έδρανο τη Βουλή, όπω γίνεται συνήθω. Με το που άκουσα χθε βράδυ για την τροπολογία, μου ήρθε αυτό κατευθείαν στο μυαλό. Βεβαίω, δεν θα γίνει σήμερα η ψηφοφορία, θεωρητικώ θα γινόταν σήμερα το βράδυ. Πάει για μέσα στι γιορτέ, ίσω την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα, ανήμερα, το βράδυ. Όσο μπορούν να κρυφτούν οι Σιριζέοι για να μην φάνε πολλέ πέτρε. Γιατί έβλεπα πριν και το Πάμε, έκανε συγκέντρωση και έσπασε την πόρτα του Υπουργείου Εργασία. Τ Κακό σταμάτησε μόνο στην πόρτα. Έβγαλε και την ταμπέλα, νομίζω. Κακό σταμάτησε μόνο στο Ισόγειο. Έχει 5-6 ορόφου το Υπουργείο. Δεν είναι κακό να ανεβαίνει κανεί μέσα στα Υπουργεία και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. 2 2.11.20.8.200. Αυτά που οι καιροί επιβάλλουν και πρέπει να κάνει. 2.11.20.8.200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ και ενό το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19.50 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκυριαλφέμ.gr Ο Μάριος Καϊκής ρυθμίζει τον ήχο. Ε, δύο τραγούδια της Μποφίλιου ακούμε ταυτόχρονα στους χρόνους της καταστροφής, Γιάννης Μαρκόπουλος, το χρονικό και της Μαργαρίτας, στο Αλονάκι, είναι το άλλο έχουμε αφήσει λίγο από αυτό το δεύτερο. <Τι> Συναντάσσα Μποφίλι είναι αυτή που τραγουδάει. Έδωσε μια συνέντευξη προχθέ στην εφημερίδα του Συντακτών, είπε ότι θέλει να ανέβει στο βουνό, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικτατορία, είπε διάφορα ότι ψηφίζει κουκουέ αν και είναι τροτσκίστρια, όλα αυτά. Πολύ καλλιτέχνες κατά καιρού δίνουν συνεντεύξεις, λένε τα δικά τους. Το θέμα είναι ότι με την Μποφίλι, εξαιτία όλων αυτών που είπε, και τη στιγμή που τα είπε, ξεσηκώθηκε ένας άλλος των περίφημων νεοφιλελέ. Αν το λέω καλά και αν η λέξη μπορεί να αποδώσει όλους αυτούς που αντέδρασαν, είναι πολύ γνωστοί κύριοι, κυρίες, τους βλέπουμε, τους παρακολουθούμε και θέλουν να κυριαρχήσουν και στο δημόσιο λόγο. Και σκεφτόμουν ποιοι είναι αυτοί οι νεοφιλελέδες και που δεν η λέξη ίσως να περιορίζει λίγο, αλλά όμως ένα μεγάλο κομμάτι το εκφράζει απόλυτα ο χαρακτηρισμός και η συγκεκριμένη λέξη. Και σκεφτήκαμε ω εκπομπή, ω team λοιπά τι είναι νεοφιλελέ και πού του βρίσκουμε. Συνήθω αντιδρούν με μανία, αν το έχετε καταλάβει. Αυτό από μόνο του δείχνει μεγάλη και χαμηλή πνευματική διεργασία. Το όποιο δίκιο του το επιβάλλουν με και συνήθω λεκτικέ υπερβολέ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα μικρών ανθρώπων, γιατί θέλουν να λανσάρονται και σαν διανοούμενοι. Συνήθω όλοι αυτοί οι νεοφιλελέδε ετεροκαθορίζονται. Αντιγράφουν, μιμούνται εκφραστέ τη αριστερά. Καμόνονται και οι ίδιοι πω είναι ιδεολογικοί ηγέτε, opinion leaders όπω του λέμε, φιλελεύθερων απόψεων, τοποθετώντα τον εαυτό του στον όλυμπο τη διανόηση, κάπου εκεί πάρα πολύ ψηλά, και σε ίση μοίρα με τέρατα ηθική και διανόηση που όντω έχει αριστερά, συνήθω έχει αριστερά, τέτοια τέρατα διανόηση. Οι νεοφιλελέδε επίση, που του συναντούμε παντού, αντιδρούν σε λέξει κομβικέ, σαν να του πατά σου κουμπί, σαν να του χτυπά με Ποιε είναι αυτέ οι λέξει που αντιδρούν. Οι λέξει λαϊκό, κομμουνισμός, μαζικό, κίνημα, Στάλιν, συλλογικότητα, οργανωμένο, διεκδίκηση. Νομίζω αυτέ είναι οι επικρατέστερες 6-7 λέξει που μόλι τι ακούν πετάγονται πάνω. Το πρώτο που κάνουν είναι να τα χαρακτηρίζουν όλα αυτά ξύλινα, χωρίς η σκέψη του βεβαίω να μπαίνει σε βάθο. Γιατί δεν έχουμε βάθο στου νεοφιλελέδε. Η αντίδρασή του είναι ίδια πάντα. Προβλέψιμε από πριν και το ίδιο έξαλι. Είναι ξενόδουλοι. Αυτό φαίνεται όταν λένε. Καλά, που υπάρχουν οι ξένοι και εφαρμόζουν αυτά που εφαρμόζουν. Είναι εκβιαστέ. Αυτό φαίνεται όταν λένε το μνημόνιο είναι μονόδρομο. Είναι ανασφαλεί. Επαναλαμβάνουν συνεχώ την αγάπη του για την ατομική ελευθερία. Αυτό δείχνει μια ανασφάλεια. Ιδονίζονται μόνο με οτιδήποτε ιδιωτικό. Εκστασιάζονται με την επιχειρηματικότητα, γνώνοντα ότι σε χώρε σαν την Ελλάδα αυτή η επιχειρηματικότητα, χωρί κρατική ενίσχυση, είναι αέρα κοπανιστός, είναι βλάχοι αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο και συγγνώμη από τους βλάχους, δείτε με ποιους εφοπλιστές, καλλιτέχνε, επενδυτές, επιτυχημένου, συναγελάζονται και θα καταλάβετε γιατί τους λέμε βλάχους, ξανά συγγνώμη από τους βλάχους είναι απλοϊκοί, σπάνε την πραγματικότητα σε κομμάτια και διαλέγουν αυτό που τους κάνει Για την κρίση που περνάμε την οικονομική φταίει ο ατίθασος Έλληνα, το λένε συνέχεια. Ή φταίνε τα επιδόματα τυφλών που τα έπαιρναν αυτοί που δεν ήταν τυφλοί. Ή φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου, ή φταίει το σαράκι της φυλής και άλλα τέτοια αποσπασματικά μπορεί να είναι αιτίες, ναι είναι αιτίες κάποιας γνωστηρότητας, αλλά δεν είναι η κυρίαρχη αιτία επειδή καμόνονται τους ειδικού να εξηγήσουν όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Αναλώνονται, ο φιλελέδε πάντα, όλα αυτά με αφορμή την ποφήλου πρέπει να σας πούμε, αναλώνονται στο να διαχειρίζονται σε καταστάσεις. Διαχειρίζονται το χρόνο, το θυμό τους. Γενικώς υπάρχει μια λαγνία στη διαχείριση και τους αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιούν και αυτή τη φράση. «Είναι σχεδόν πάντα ξινή, αγέλαστη, βλοσιρή και πνιγμένη από το δίκαιο τους». Πνίγονται από το δίκαιο τους. Είναι στεγνή, αυτό νομίζω ισχύει σε πολλούς, χωρίς ουσία και όσμωση με τον τόπο της παραδόσης του, τα αρώματά του. Αυτό φαίνεται στις μουσικές επιλογές τους. Πολύ ξένο τραγούδι, χωρίς κάτι ελληνικό, λαϊκό, ταυτόσιμο με του και τα όνειρα του λαού, γιατί είπαμε οτιδήποτε λαϊκό δεν το γουστάρουνε, τους ανατριχιάζει, μην πω ότι ξερνάνε κι Δεν έχουν διασταυρωθεί ποτέ με τον Λόρκα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αν και γιατί και αν τον έχουν δει, τον προσπέρασαν, αν έχουν πέσει πάνω του, τον προσπέρασαν βιαστικά γιατί ο Λόρκα μιλάει για όλα τα λαϊκά και της Ισπανίας και όλου του κόσμου. Είναι φιλάνθρωποι, από απόσταση εννοείται, είναι δοσύλλογοι, αυτό το λέω από ένστικτο, είναι αστεί, αυτό το λέω από πείρα, έχουν γνωρίσει αρκετού και ξέρω πολύ καλά, είναι ακροδεξί. Όσο και αν το ξορκίζουν ή είναι ακροδεξοί και στην κρίσιμη στιγμή θα βρεθούν στην πλευρά της χρυσή αυγή ή όποιου φασιστικού σχήματος και θα ευχηθούν, θα προσευχηθούν, γιατί προσεύχονται, και θα παρακινήσουν τους φασίστες να επιβάλλουν την τάξη στο εξεγερμένο πλήθος, αν έρθει αυτή η στιγμή. Ε, επίσης είναι κενή, με άδειο βλέμμα, γιατί όλα αυτά κάπως έτσι γίνονται, πώ να γεμίσει το βλέμμα, πώς να με ένα βλέμμα. Το έρμο βλέμμα, το δικό του, όταν ψάχνει να γεμίσει μόνο με το κέρδο. Θα έλεγα, έλεγα επίση ότι είναι και αντιαιρετική, αλλά εκεί θα χαθούμε και θα χαθούμε, γιατί έχει πολλέ ερμηνείε όλο αυτό. Τα επιχειρήματά του τώρα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί τα είδαμε και με αφορμή την υπόθεση τη Μποφίλιου. Είναι αφελή επιφανειακά και κυρίω παλιά. Αναμασούν ό,τι αρνητικό επιχείρημα έχει ακουστεί για τον κομμουνισμό τα τελευταία 70 χρόνια. Αγαπημένη του φράση, Έχει δει την ταινία Οι ζωέ των άλλων. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν παραδείγματα, κόπι πάστε, που λέει και ο Πολάκη, και αυτό γιατί η ανάλυση του δεν έχει βάθο. Γιατί αν είχε βάθο η ανάλυση, δεν θα ήταν αυτό που ήταν αυτοί όλοι οι η έρμη. Συνήθω μυρικάζουν τα εξή. Ο Σφαγέα ο Στάλιν έσφαξε εκατομμύρια, χωρί ποτέ να λένε κάτι για το Χίτλερ. Εν μεταξύ, παρά μόνο όταν ερωτηθούν, θα πούνε το βαθύτατα πολιτικό χαρακτηρισμό, Είναι τρελό ο Χίτλερ. Ε, μια άλλη φράση που μυρικάζουν είναι ότι ο συνδικαλισμό υπάρχει μόνο για προνόμια συνδικαλιστών. Οι διεκδικήσει εμποδίζουν την ανάπτυξη. Μετά ξαναλένε για το σφαγέα του Στάλιν. Κάθε τρία επιχειρήματα, το τέταρτο είναι ο σφαγέα ο Στάλιν. Μετά λένε πάλι φράσει που μυρικάζουν. Ο καθένα να είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Το κοινωνικό κράτο είναι παροχημένο. Ξανά ο Στάλιν ο Και μετά οι ευκαιρίε είναι για του έξυπνου. Αυτό το τελευταίο του να Λασάρμπουλί. Γιατί οι ίδιοι είναι πάντα επιτυχημένοι. Άρα θεωρούνται και έξυπνοι επειδή πετύχει. Όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι όντω παλιά. Είναι και διασκεδαστικά, θα έλεγε κάποιο. Το καινούργιο είναι το θράσος και η συχνότητα των εμφανίσεων. Και αυτό είναι το καινούργιο των ημερών μα και των τελευταίων ετών. Βρήκαν ευκαιρία με την κυβέρνηση Τσίπρα, το ευκολάκι δηλαδή, και μετατρέπουν την κριτική του προ αυτήν την κυβέρνηση σε συνολική σκοφάντηση αριστερών, σοσιαλιστικών, κομμουνιστικών παναθρώπινων ιδεών. Ενώ ξέρουν ότι συγκεκριμένη κυβέρνηση χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί όλου αυτού του όρου τη αριστερά και τα σχήματα τη αριστερά ως ξεκάρφωμα. Το ξέρουν καλά, το κάνουν όμως, το πιστεύουν και όλας και τα επαναλαμβάνουν συνεχώς αυτά τα επιχειρήματα και προδικάζουν ότι θα τελειώσει ο λαός κάποτε να την εκδικεί, ενώ ξέρουν ότι κάθε πέντε χρόνια μηδενίζει το κοντερ. Πέρα από όλα όμως, έχουν πολλά γνωρίσματα, πέρα και πάνω από όλα αυτό, που, αυτό το γνώρισμα που νομίζω προέχει και βγαίνει πριν από την εμφάνισή τους, είναι ότι είναι συχαμένοι. Διαδήλωση κοιτούσες του σωματίου τα πλακάτ Δεν ζυγωνές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα μάτ. Δεν ζυγωνές δεν και πίσω σου ήτανε τα μάτ. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τι διαδηλώσει. Είναι πολύ γλυκό τραγούδι, πέρα από πολιτικό τραγούδι. Είναι ένα γλυκό τραγούδι, μάνος Λόιζο, νομίζω είναι και από τα τελευταία, τον όχι το τελευταίο που έγραψε εν ζωή. Και ε, ε, είπαμε να το βάλουμε για να κλείσουμε το θέμα έτσι όπω ξεκινήσαμε. Και για να μιλήσω πάνω εδώ και λίγο κάτι ακόμα για του νεοφιλελέδε, επειδή είναι και αστεί ταυτόχρονα, εγώ προτείνω να του ανακηρύξουμε και προστατευόμενο είδο. Αξίζει να υπάρχουν. Έχουν χρησιμότητα και χρηστικότητα, και κανείς δεν ξέρει. Μπορεί κάποτε μετά από το έξυπνο μπαστούνι, την έξυπνη σόμπα, το έξυπνο σουτσιέν και το έξυπνο τιγάνι να ανακαλυφθεί και ο έξυπνος νεοφιλελές. Μόνο 990. Άνοιξαμε την αλυσίδα, και Zdjęcia i Οχραίος. Να στηρίξουμε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας για όλους τους εργαζόμενους. Βρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά καταváθες είμε σοσιαλιστές. Είνα σοσιαλιστές το Λεολογοθέτης. Το βράδυ στην στη दिलीपτικηληνοφrenia που έχουμε στις 11, έχουμε το μουζουράκι καλεσμένο που αυτές τις μέρες έχει παξει όλες τις εκπομπές, με στην αίθουσα και συνέντευξη με τον Νίκο Παπά, στενός συνεργάτη, πυργό κορυφαίο δε χρειάζεται να λέμε πολά, μια μικρή γεύση βάρτε τώρα. Ε, ποια είναι η πιο sexy υπουργό του Υπουργικού, ε, τώρα, Ακούτε έτσι, τώρα. <laughs> ακούτε, δεν λέμε το ένα, δεν λέμε μετά, αλλά αν δεν πούμε και τα κομμανικά, τι θα πούμε. <laughs> ποια είναι, Τι εννοεί είναι, παιδάκι μου, Ποια θεωρείται πιο sexy, Δεν είπα πια σας αρέσει, μην έχετε πρόβλημα σε αυτήν Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λε. Έλα, πάμε στην επόμενη. Mm -hmm. Για αυτιόλου μου. Εσένα αρέσει νομίζω. Ε, εμένα μου αρέσει η αυτιόλου. Ε, εντάξει, πες το έτσι, δεν με <laughs> εμένα, σε εμένα τότε. Η φωτίο, <laughs> Μπορεί να είστε μερακλή. Ξέρω <laughs> ξέρω εγώ. Δεν μου Εντάξει. <laughs> Κυρίως η Αχτσιόγλου μετά την τροπολογία που έφερα από χτες είναι ακόμη πιο ερωτική και προσπαθεί να κάνει την περίφημη σεξουαλική πράξη με όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους σε αυτόν τον τόπο. Την απέσυρε είναι η αλήθεια αλλά φαντάζομαι θα την ξαναφέρει, το έχει πει κιόλας, ως νόμος για να γίνει, για να γίνει κανονικά η όλη δουλειά. Μέρος Α Αποστολή, χώσε και κανένα ολόκληρο ρε μου Ολόκληρο Ναι, ναι, όχι μισό Τι θα κάνουμε, θα ανταρτέψουμε ξαφνικά Δεν είμαστε γι' αυτά, συμβιβαζόμαστε Δεν χωριζόμαστε και αυτό είναι λάθος Υποκρινόμαστε, πως αγαπιόμαστε, με Ε γιατί να είναι λάθος ρε μου Επειδή δεν χωριζόμαστε Πρέ... Θα βάλω κάτι, θα βάλω κάτι ντε αντάρτικο, ρεφορμιστικό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι ντε ε, Τι θες να σου βάλω τότε. Επίθεση. Επίθεση. Ε, εντάξει. Να σε καλά, μόρι μου. ή και υγεία ευτυχία. Ε, αυτό θα φανεί τώρα, δεν ξέρεις. Με το τουφέκι μου στον όμο Σε πόλεις κάμπος και χωριό τη λευτεριάς ανοίγω δρόμο, Tą stroną wajacze Πρώτον θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί ακούγοντα σε εσά πήγα και είδα την ταινία το τελευταίο σημείο και έχω πάθει την πλάκα. Μό. Ωραία, και, δεν είναι. Ναι. Ρε, και είχα, είχα προβλήματα με το βούλια με τι τελευταίε ταινίε για ένα σκυροδέντη μου και μου μπορώ αλλά βήγα μέσα και πάρα πλάκα. Έπειτα αυτό που βγηγα βγαίνοντα από την ταινία που θυμήθηκα. Πώ είναι δυνατόν αυτού του κωδυρίζει που σε παίρνουν αυτό το καθήκη το άπλητο για να πάνε αφήσει τριάντα εκεί και να κάνει αυτά που κάνει τώρα. Όχι, Τόσο... τα έκανε πριν, πριν τα κάνει αυτό το καρήφαλα. Πριν που ήταν καθαρό. Ε, μετά τι να κάνω τώρα. Λερόφητο. <laughs> δεν ξέρω και ο κόσμο. Τι θέλει. Πάει και ψηφίσει αριστερού για μνημόνια Ο μηνιακό του εφαρμόζει, όχι ο κόσμο. Γιατί βολεύει <στά> πάντα να φύγει ο κόσμο, <rapidement> το κρατάει λίγο πιο ήρεμο μου. Ακούσε για άλλα σε πειρατόρα. Έχουν αβοληθεί με το που λέει κάποιο στο παραμώθετο ρε μέχρι και το γεωργείο πήραν τηλέφωνο ένα και έλεγε του πληστιά, είμαι μαλάκα, έχω τρία παιδάκου που δεν πήρα και εγώ πάνω και να μην το πληρώνω. Ρε, Λε, τι πράμα είναι αυτή. Αλλά είναι τόσο λίγα αυτή τη χυριζιά που σε παίρνει τηλέφωνο και σε πρύζε δεν την αλλάζουν. Δεν έχουν άλλο άτομο να τα αντικαταστήσουν. Επαντού όποια εκπομπή και να ακούσει, μουσική εκπομπή να ακούσει, θα βγουν και θα μπουν έτσι και Κοίτο θα βγουν να πούνε κάτι τι να αυτή Πάει καλά, πάει καλά. Τα συνήθω τρό, πολύ καλά. Πηγαλύτερε γοργο πότε μόρα και στα εφικά Θα θα πάχαμε αυτή.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 ¿Qué te los es, Έλεγα καλημέρα. Βασόλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κοίταξε, άκουσα κάτι, αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν είναι αναγκύω, ε, Δηλαδή, μέχρι ποιο βαθμό η γένεια εξέματο γενική με εκλεγμένο βουλευτή θα απαγορεύεται στου συγγενεί του να θέτουν υποψηφίωτα θέσει του βουλευτή ή άλλη δεν, δεν ξέρω. Αυτό με έχει προβληματίσει. Αυτό που <σπασκοί> Όλο αυτό για να μας πει να καταλάβουμε Ότι είναι κόλλος με την Τώρα Όχι που τον παρουσίαζε ο Άιμιουσος Τον παρουσίαζε ο Χάρη Κλίν Όταν του κάνανε οι δημοσιογράφοι δύσκολες ερετήσεις Έλεγε Ευχαριστώ πολύ που μου κάνει αυτή την ερώτηση Προχωρήστε στην επόμενη Ευχαριστώ Έλα εντάξει, Να εδώ με τους νεοφιλελέδες που ξαναλέω δεν αποδίδει η φράση αυτό ακριβώς γιατί είναι λίγο ευρύτερο το σύνολο των ανθρώπων που σήμερα στην ποφίλιο χτες σε κάποιον άλλον, ποτέ στον νότις φακιανάκι να τα πούμε αυτά ε, την έχουν αισθήσει και λένε διάφορα. Νομίζω όλοι αυτοί ε, τρώνε ε, πολύ συγκεκριμένα φαγητά επίσης δηλαδή Είμαι σίγουρο ότι θα πρέπει να τρώνε κρυθαρότο με λαχανικά. Δηλαδή, το κρυθαράκι θα το λένε κρυθαρότο. Το ίδιο και το τραχανότο, ο τραχανά δηλαδή, που έχει γίνει τραχανότο. Την ταραμοσαλάτα θα την αποκαλούν σίγουρα μουσταραμά, και τον αρακά τον τρώνε μόνο σε υφέ. Αν δεν έχετε φάει υφή αρακά, είναι σαν πουνάδα ένα πράγμα, αλλά πράσινο όμω και με γεύση αρακά. Χορτένει, πραγματικά αυτό που λέμε λαδερό, να σε πιάσει. Αν ήταν καθηγητέ πανεπιστημίου. Ε, εμφανίζονται μόνο σε προστατευμένο μηντιακό περιβάλλον. Και αυτό το έχω προσέξει. Δείτε το ράμφο, το μαρατζίδι και τον καλύβα τι κάνουν. Αν είναι δημοσιογράφοι, έχουν την ίδια άποψη που έχει το αφεντικό τους Μάλλον είναι βασιλικότεροι του βασιλέως αφεντικού ιδιοκτήτη μου μου, και πράντα υπερθεματίζουν. Αν η πολιτική συνήθως είναι πολιτική, συνήθω είναι αστή και γραφική, ξέρει το Βορύδη που είναι δόλιο και αν είναι τρόλ του Twitter, είναι κασέτες, αναπαράγουν πέντε, μάξιμου με έξι επιχειρήματα. Αν είναι δε συγγραφεί είναι αποτυχημένοι. Δεν έχετε πάρει να δείτε ποιοι βγαίνουν και δηλώνουν συγγραφεί. Να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και εδώ είμαστε και τα υπόλοιπα. Για το θύμιο παίρνω, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν μονακό και θα έχει και πει στα Φόρμουλα 1. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό ναι. Όχι μωρί δεν ξυπνάμε, εσύ τύρι καθώς και λίγο Δεν έχουμε ευχαριστηθεί ύπνο Άσε το διάλο, όχι δεν ξυπνάω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 Έχετε <Και> δίκιο. Ξέρει τι γίνεται. Τέλο ποιο... πάντων, παρόλα αυτά, το υποβάλλω, πατάω υποβολή. Ναι. Ε, σα... Το τηλέφωνο μου το βλέπετε. Και να το με το να μου πείτε. Ε, εντάξει, ναι, να είστε καλά. Ρόζι, λέγομαι. Ρόζι. Ρόζι, λέγω Ρόζι. Ρόζι. Πολύ ωραίο καλλιτεχνικό. δεν να το έχετε κάνει κάτι. Όχι, όχι, δεν το έχω κάνει. Τι πάνω. δουλειά κάνατε. Ήμουνα διερμηναία στην πρεσβεία τη Αυστραλία επί 35 χρόνια. Είχα... Καλό σχεδιά. για διερμηνία. Θα μπορούσατε να κάνετε και μεταγλωτήσει. Πώ είναι να τάσσε η ρεγγέλα. Ρόζι, Ή και με μουσική θα μπορούσατε να ασχοληθείτε, Ρόζι Θα το ξαναπώ. Θα μπορούσατε και με μουσική να ασχοληθείτε, Ρόζι Οσπορν. Και δεύτερη φορά ήταν Τραγουδάω σε χοροδία, έχω ωραία φωνή. το να σα δώσω να καταλάβετε, ήμουν στο Ασάκη τη με την Αρλέτα και μαζί στη Οπότε σα διόρισα και την ηλικία μου. Κατάλαβα. Να είστε καλά, γεια. Να είστε καλά, περιμένουμε το Με μιλάω. Εγώ είμαι Δεν σε πω, πω, πω μεγάλη μου τιμή. Ε, ε, πω, ναι, πω, ναι, μικρή. Πω, έτω, να σε γεια. Ναι. Η μάτρια είναι τη Θεού! τη Θεού είσαι εσύ. Είναι σοβαρή, άλλη. Πάνε και από το πάμπι και να πάρω τα δεδουλευμένα του. Αλλά ξέρει τι δεν φτάνει. Δεν, δεν αυτή. μέσα που το χατάκουσαν. Άκου τώρα που δεν πάμε να σπάσουμε καμιά σε όλη την Ελλάδα και να τα για να τα δώσουμε να πάρουν οι άνθρωποι τα Γεια σας Γεια σας Το κύριο Αποστόλη θέλω Εγώ είμαι Θέλω να σου μιλήσω κάτι να με μπορώ ελεύθερα Ναι, ναι Ε βρήκα, τι να σου πω Το οικονομικό της ζωής μου Και πώς το βρήκα Αποστόλη Πώς Πήγα να βγάλω κάτι χαρτιά Και όσους είχα γράψει. Είναι αυτό που λέει ευχαριστώ <σταλεί> Για όσους <σταλεί> είχα γράψει. Σε ευχαριστώ για όσα Πήγα να βγάλω κάτι χατιάκι και όσους είχα κάνει αυτή τη δουλειά Όλοι τους είδα σε ανώτατα επίπεδα Και τι κάνω Τι κάνεις Λέω ρε δεν κάνω και εγώ το ίδιο Και παίρνω μια βάρκα και ανοίγουμε στο λιμάνι του Περαιά Και πήρες ψάρω, βαρκά το μωρό σου Θα πάρω μια ψα... Γυρίζω να τη πίσω μου. Ναι, μπήκε, μόλι έγλειψε και περνάει ένα κότερο. Και μου λέει, τι κάνει, ρε φιλεκύ, λέω το και το. Και... Είπε και το και το. Ε, ε, ε όχι, yeah, ρε yeah. που. και εσύ το κάνει πολύ του, μάλιστα. Είμαι, ναι, γύρισα και μόλι έφτασε εκεί πίσω. Α, π... δεν έχω καταλάβει το θέμα, μ' αρέσει, με συναρπάζει όμω. Και μου λέει αυτό, επειδή λε την αλήθεια, πάρε δύο εκατομμύρια, μου λέει. Πάτα. Και λέω, ρε, ακόμη δεν την ακούμπησα, κυρίωμάδα, η τύχη άνοιξε. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν Πού να ξέρω τι να πει. Πάντω να σου πω ένα πράγμα. Α, Όσοι θέλουν να ανέβουνε ψηλά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όπω εγώ ανέβηκα, έλυσα το οικονομικό. Κατάλαβα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα, ε. να, να παίρνει να τα λέμε αυτά τα καταλαβίστικα. Έλα, για! από το κέντρο τη Αθήνα. Νωρίτερα το πάμε, πήγε στο Υπουργείο Εργασία στη Σταδίου και ξήλωσε την ταμπέλα. Έχουμε και ένα τραυματίο αστυνομικό. Έγιναν επεισόδια. Μετά κατευθύνθηκε προ το μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει και ο φραγμό, θυμόσαστε που τον κατήγγειλο ΣΥΡΙΖΑ, τον ήχο Σαμαρά, οι κλούβε κτλ. Τι κλούβε προσπάθησαν να τι αναποδογυρίσουν, τι κούνησαν περαδόθε, δεν αναποδογύρισαν. Έπεσαν όμω δακρυγόνα πάρα πολλά, μα το λένε και οι ακροατέ. Πρέπει να προστατευθεί η λαοπρόβλητη κυβέρνηση. Έχουμε επεισόδια, δεν ξέρω ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάληξη. Θα πάμε να ακούσουμε τι διαφημίσει γιατί πρέπει. Εμεί θα ολοκληρώσουμε αμέσω μετά. Στο μαγκαζίνο φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα μα δώσουν μια πιο συγκεκριμένη. Εικόνα. Αν είχατε το βαρουφάκι μπροστά σας θα του λέγατε Σταματίζα λέει ψέματα Αν είχατε τον Τσίπρα μπροστά σας θα του λέγατε το ίδιο Το Τσίπρα Ο yeah. Τσίπρας είναι νομίζω ο μοναδικός πρωθυπουργό Ο οποίος Ε, μιλάει με ειλικρίνεια για ό,τι καταφέρνει και ό,τι δεν καταφέρνει. Δεν αυτό, και γι' αυτό θα βγάλει και την τετρατεία. Γι' αυτό θα την ολοκληρώσει Θα το ξαναπείτε, γιατί δεν φορταίνω. Όχι, θα σα το ξαναπώ. Ό, ο, Τσίπρας, ο Τσίπρας πρόσοχε. Ο Παπανδρέου πήρε εντολή λεφτά υπάρχουν και έφερε το πρώτο μνημόνιο. Ο Σαμαρά πήρε εντολή επαναδιαπραγμάτευση και, και έφερε, έφερε το, το δεύτερο μνημόνιο. μνημόνιο. Ο, Τσίπρα. ο Τσίπρας πήρε εντολή στο Γενάρη. Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για να τελειώσει εντελώ με αυτή την κατάσταση τη λιτότητα. Και σε αυτή τη θητεία του Γενάρη, Περίμενε. τον Άγουστο, έφερε ήθελε μνημόνιο πριν τι εκλογέ. Περίμενε. Βεβαίω, αλλά Έτσι. μετά ξαναρώτησε τον λαό αν πρέπει να συνεχίσει. καθαρός άρα. Κα... απολύτως Απολύτω καθαρό. Κύριε Υπουργέ, αυτό... ευχαριστώ πολύ. Αυτό... <laughs> <laughs> <laughs> να ρωτήσω κάτι άλλο, έχει νόημα μετά από αυτά που λέμε. Όχι, oh, δεν ξέρω. <laughs> <μάλλον> τελειώσαμε. <έχει>. <laughs> <laughs> Όχι, δεν τελειώσαμε. Α αυτά που μου λέτε. Η λογική τελειώνει. Η συνέντευξη δεν τελειώνει όντω. Η λογική τελειώνει. Ακούσαμε εδώ μια συζήτηση για το αν είναι ειλικρινή και είναι ειλικρινή ο Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα πάντα με τα μάτια, τη λογική, την καρδιά του Νίκου, Παπα, κάτι παραπάνω. Τα ξέρει, γιατί τον ξέρει από μικρό. Είναι φίλοι, σύντροφοι, συναγωνιστέ τη επανάσταση και του αγώνα από τη δεκαετία του 90, όπω μα είπε. Αυτά πολλά, γιατί γράφτηκαν 50 λεπτά συνέντευξη, τα 13 θα μεταδοθούν. Δεν σταμάταγε με τίποτα. Θα τα δούμε το βράδυ στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 11 η ώρα. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο και τον Νίκο Στραβελακ. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.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 Ήταν η αξία των συναλλαγών με κάρτε το Δήμηνο Οκτώβριο-Νοέμβριο. Η προμήθεια των τραπεζών 1% σημαίνει 21 εκατομμύρια ευρώ δώρο στι τράπεζε. Καλά πάμε. καλά πάμε, Μα έχουν αφαιρέσει τα τραπεζογραμμάτια η αριστερή από τα πορτοφόλια για να μην διαβρωθούμε και δεν καταλαβαίνουμε τι χρωστάμε. Ε. Και τι ξοδεύουμε. Ωραίο δωράκι στι τράπεζε. Και ένα εκατομμύριο κληρώθηκαν για το λαουτζίκι. Έλα καημένη τώρα. Έχει να ασχείε τη αμόρφωτική και την ανιστόρη, την καράφόσα, ότι η συσαρχία σημαίνει δύσκου χρέών. Ο σόλωνα που έκανε τη φυσικά έζησε τα χρέη. Έλα όλων! Ας... Τισώνει όλων! Όλο θα το φανω αυτή. Και αυτό που έκανε ο οσόλον έπρεπε να περάσουμε μετά 25 αιώνε για να το κάνουμε στο έναduνη να ζήσουμε τα χρέη. Αλλά για όλα και το κινητό που το παίζει ελληνικό λάθο και χέρι από ελληνική ιστορία. Ποια είναι η γνώμη του για τον πόλει Σόλωνα; Σόνα. Αυτά, κανένα σπίτι σε κέντρο παιδί. Καλάνο. Έλα ρε Αποστόλια, την για πάντα. U, ναι, ναι, full. φουλ. Φουλ το αντιμνημονίου <σ? που λέμε, δηλαδή στα χαρτιά κερδίζει αυτό. UL. είχα μια συζήτηση εκεί με τον, τον αου, ξέρεις που λέω, Λαβίθι. Τι κόμμα είναι, τι πώς τον τι είναι είχε. Νιάς, παιδί. Παιδί, τι με παιδί μου, πάρε Λαβίθι και πί, τα επανατά μας. <σ? Έξι μηνών, ο Μίτσοτάκη εξόριστο. Α, στα ζόρια οικογένεια από τότε. 26 μηνών, εγώ. είναι 26 εμ... μηνών, Μωρή. 26 δεν με τράμε μηνών. Δύο χρόνια και δύο μηνών ήσουν. Ναι, μισου μήνε βάζω εγώ, 26. Γιατί μείνει, 26, και... 26 και τι θε, μήνες... μεγάλο σου, για μίλαγε. Με κρατούσαν εμένα στην ταράτσα με το σειρματόπλεγμα με του άλλου, γιατί ήμουν μικρό. Και έστελναν τη μάνα με τη βαρέλα να του κουβαλάει νερό στους άλλου. Γιατί ο πατέρα είχε κάνει βόλτα στο βουνό. Πού να χαθεί το Χαϊδούρι, τη έλεγα, μου γυναίκα και παιδί και Πάνω. να σε καλά αποστολή τα ζήσαμε στο σαρκείο μας. Ε, τι Ετίξει κατάρρευνα δύο κόμματα. Ρε. Τώρα το σελίσσε πάρα πολύ. Η αγάπη για, για την Ελλάδα 66 εκατομμύρια. Θα πάνε λόγουν όλοι οι ξεφτισμένοι κλέφτες Τα 20 καθένα και που χρωστάει Αυτό δεν τα πλήρω το πασό καλά τη το πήρατε χαμάρει. Όχι, όλα και... θα καταλάβει. Θα του πληρώσουμε εμεί του ξεφυλλισμένου. Ποιο θα φάγε τα λεφτά ρε, και η νέα δημοκρατία και το πατσό. Μαζί τα φάγαμε. Τα εκατομμύρια που πήρανε. Οι κλέφτε και πάνω οι μάχε αυτή την νέο δημοκράτε μιλάνε και λένε, Με μαζί, Να τα πληρώσουν αυτές οι ιδιες. Δεν είναι αυτές οι ίδιες Λε, τα που κλέψα, που να τα βάλω στα τα να σου πω, εσύ παραμένεις είστε. Μαλάκες. παραμένετε ριζέος; δεν θα μιλήσουμε έτσι, δεν θα πάει Θερμά μου συγχαρητήρια. Γιατί με για εκπομπή που μεταδίδεται. Α, να, ραδιόφωνο. Δίνουμε το καλύτερο μα σε αυτό. Ευχαριστούμε. Σε δύσκολες συνθήκε, αλλά τα καταφέρουμε. Είσαι παλικάρι. Θερμά μου συγχαρητήρια. Γιατί. Να σου πω ότι είναι συσάχθεια. Α, ντε πέντε, έκαμε, Όταν εγώ πήρα το δάνειο μου, τη βίλα μου άρχισε εκατομμύριο. Τώρα δεν αξίζει ούτε 700 χιλιάδες και η τράπεζα μου ζητάει να 200. <συσάφια> μάλλον σήμερα να τα δέσω. Συσάχθεια. Παρ' όλα αυτά, στο ερώτημα αν είσαι μάλλον ή όχι, εντάξει, τώρα και εσύ μείνεις απόλυτος. <συσάφια> να κάτσε στη γωνιά, αλλοβλέντια αρχίνα. Τώρα ήρθε ο καιρός Για να πάμε λίγο μπρο. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη. Χωρί σαν να φτάνει πια.